Στοίχη 17 έως 38 λόγος του Αποστόλου προς τους πρεσβητέρους της Εφέσου. 17. Από την μίλη των δε έστειλαν ανθρώπους εις την Έφεσον και κάλεσε τους πρεσβητέρους της Εκκλησίας να έλθουν η συνάντησή του. 18. Όταν δε ήρθαν προς αυτόν του είπε «Συς γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη ημέρα που επάτησε στην Ασίαν συμπεριεφέρθει μαζί σα καθ' όλων των χρόνων της παραμονής μου». 19. Συμπεριεφέρθηνος πιστός δούλος του Κυρίου... ...τον οποίον εδούλευον με πάσαν ταπεινοφροσύνην... ...και με πολλά δάκρυα που έχεινα δια τους αμαρτάνοντας... ...και ανθισταμένους στο Ευαγγέλιο... ...και με καρτερίαν εν μέσω των πειρασμών... ...που μου συνέβησαν από τας επιβουλά των Ιουδαίων. 20. Γνωρίζετε ότι προκειμένου δι' που σας ωφέλουν... ...δεν υποδεί δια κανένα εξ αυτών εκδηλίας... ...η προσωποληψίας ή άλλο τι, ώστε να μην τούτο και να μην σα το διδάξω και ει κέντρα δημόσια και ιδιαιτέρω ει του οίκου σα. 21. Και σα εδίδαξα με τα παρησία και δυνάμεω μαρτυρών και ει Ιουδαίου και ει Έλληνα την ανάγκη τη μετανία έναντι του Θεού και την ανάγκη τη πίσωση των κύριων ημών Ισού Χριστών, δια του οποίου συγχωρούνται αμαρτία μα και σωζόμεθα. 22. Και τώρα ειδού. Εγώ σπρώχνομαι δυνατά από το πνεύμα μου, που διατελεί υπό την επίδραση του Αγίου Πνεύματο. Σπρώχνω με υπ' αυτού σαν να μην είμαι δεμένος και να μην μπορώ να υπάγω αλλού παρά όπου με τραβά εκείνο. Κι υπό την όθη πηγαίνω τώρα εις Ιεροσόλυμα, χωρίς να εξεύρω τι θα μου συμβεί εκεί. 23. Πλην, ένα μόνο εξεύρω, ότι το πνεύμα το Άγιον από πόλεως εις πόλην μαρτυρεί εντόνως και λέει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. 24. Δεν λογαριάζω όμως τίποτε από αυτά. Ούτε θεωρώ την ζωή μου πολύτιμον δι' εμέ, όσον θεωρώ σπουδαίον και πολύτιμον το να τελειώσω με ανάπαυσιν συνειδήσεως και χαράν των δρόμων της Αποστολή μου και να φέρω εις πέρα στην διακονία που έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού και η οποία συνίσταται εις να αδίδο μαρτυρίαν περί του Ευαγγελίου το οποίο γνωστοποιεί στου ανθρώπους την χάρη την οποία του έδωκε ο Θεός. 25. Και τώρα, ειδού εγώ προβλέπω ανθρωπίνως ότι δεν θα είδετε πλέον το προσωπον μου σης όλοι μεταξύ των οποίων περιόδευσα κηρύττων την Βασιλεία του Θεού. 26. Επειδή δε δεν πρόκειται να ειδωθόμεν πάλιν, δι' αυτό σας βεβαιώ ενώπιον του Θεού κατά την σημερινή ημέρα, ότι εγώ είμαι ανεύθυνος διόλου σα εάν συμβεί κανεί από εσάς να απολεστεί. 27. Δεν έχω δε διότι δεν υποδίστην ώστε να μη σα αναγγείλω όλων των σχέδιων του Θεού που αποβλέπεις την δια της Εκκλησίας Σωτηρίας του Ανθρώπου. 28. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτόν σας πώς θα συμπεριφέρεστε και τι θα διδάσκετε. Προσέχετε και σε όλων των πνευματικών σας πίμνων επί του οποίου το Άγιο Πνεύμα σα τοποθέτησε επί σκόπους, να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία ο Κύριος έσωσε και κατέστησε κτήμα του με το ίδιον του αίμα. 29. Σας λέγω δε να προσέχετε, διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχωρισή μου θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι λίκοι άγροι και σκληροί, που αλίπιτα θα διαρπάζουν το πίμνιον, βλάπτοντες και αφανίζοντες τας ψυχάς των λογικών προβάτων. 30 και από εσάς τους ιδίους θα αναφανούν άνθρωποι οι οποίοι θα διδάσκουν διδασκαλίας οι οποίοι θα διαστρέφουν την αλήθεια για να αποσπούν τους μαθητάς από τον ευθύν δρόμων της αληθείας και να τους παραστήρουν από πίσω των ως οπαδούς και ακολούθωστον. 31. Δι' αυτό προσέχεται άγρυπνη έχοντες παράδειγμα εμέ και ενθυμούμενοι ότι επί τριετίαν συνεχώ νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα με δάκρυα να νουθετώ ένα έκαστον. 32. Και τώρα σα εμπιστεύομαι, αδελφοί, στον Θεών και στον λόγων τον, τον οποίων η χάρη του μας απεκάλυψε και ο οποίο λόγο του θα σα προφυλάξει από πάσαν πλάνη και διαστροφή. Σα εμπιστεύομαι στον Θεό, ο οποίο δύναται να συνεχίσει την οικοδομή σα και να σα δώσει κληρονομία μεταξύ όλων εκείνων που προόδευσαν ή των αγιασμών των οποίων έλαβαν για του Ιησού Χριστού. 33. Αργύριων ή Χρυσίων Τίποτε από αυτά δεν επεθύμησα. 34. Ση ίδιοι γνωρίζετε ότι η σα ανάγκα μου και στα σα ανάγκα εκείνον που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν τα αρρωσγιασμένα αυτά χέρια. 35. Με κάθε τρόπο σα έδωκα παράδειγμα ότι έτσι εργαζόμενοι βαριά πρέπει να προλαμβάνετε κάθε σκανδαλισμό των ασθενών αδελφών και να του βοηθείτε όπω γίνουν δυνατοί πνευματικώ, αλλά και να ενθυμίσετε του λόγου του κυρίου Ισου. Να ενθυμίστε δηλαδή ότι είπε νούτο: Είναι μακαριότερον το να δίδει κανεί παρά το να λαμβάνει και όταν ακόμη δικαιούται να λάβει. 36. Και αφού είπε τάφτα, εγονάτισε και προσευχήθη μαζί με όλους αυτούς. 37. Έγινε δε μεγάλος κλαθμός από όλους και αφού έπεσαν επί του τραχύλου του Παύλου, τον εφήλουν με πολὺν στοργήν. 38. Και έγινε ο θλιβερός αυτός χωρισμός, διότι λυπούντο προπαντός για τον λόγον που είχε νύπει ότι δεν επρόκειτο πλέον να είδουν το πρόσωπο του. Τον οικολούθουν δε και τον συνέβγαλαν μέχρι του πλοίου.